38ο μάθημα Στο Κουρίο Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Δεν θα περιμένετε πολύ. Κούρεμα και ξύρισμα παρακαλώ. Θέλετε να σας κόψω τα μαλλιά κοντά ή μόνο να σας τα στιάξω. Κοντά πίσω και στα πλάγια και να τα πάρετε λίγο από πάνω. «Αλλάξτε μου τη χωρίστρα, στο πλάι αντί στη μέση». «Μάλιστα, κύριε. Δεν μας κάνει και πολύ ωραίο καιρό. Τι λέτε. Έβρεξε πάρα πολύ. Το χιόνι κάτι πάει και έρχεται, αλλά η βροχή δεν υποφέρεται». «Πραγματικά. Κι εγώ δεν την υποφέρω τη βροχή». «Πώς σας φαίνεται ο χειμώνα μας εδώ». Πολύ μαλακός. Οι λιακάδες είναι θαύμα. Μόνον άμα φυσάει το ψηλό βοριαδάκι, το κρύο είναι διαπεραστικό. Μήπως θέλετε να σας λούσω τα μαλλιά? Είναι μάλλον στεγνό το μαλλί σας. Ένα λούσιμο θα τους έκανε καλό. Πολύ καλά. Λούστε τα. Είστε από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Πώς το καταλάβατε? από τον ντύσιμό σας. Οι Εγγλέζοι αναγνωρίζονται εύκολα από τα ρούχα τους. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Τώρα να σας κάνω μια σαπουνάδα για το ξύρισμα. Καλά, αλλά προσέξτε μη με κόψετε, το δέρμα μου είναι μάλλον λεπτό. Ένιασας κύριε, μην ανησυχείτε, θα προσέχω.